Στοίχη 13-15. Το ευχέλων εν καιρό ασθενίας. 13. Ευρίσκεται κανείς ευρισκεται κανεί μεταξυ σας εις στενοχωρία και θλίψην. Ας προσεύχεται και αζητεί παρηγορία από τον Θεόν. Έχει ευθυμίαν κάποιος. Ας ψάλλει ψαλμός και με αυτούς ας την ευθυμίαν του. 14. Είναι κανεί μεταξύ σας άρρωστος ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω Του, συγχρόνως δέαστο να λείψουν με έλαιο επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. 15 Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστην θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστον και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενίας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτία ε οποίοι και προεκάλεσαν την ασθένειά του, θα συγχωρηθούν αυτόν.